και υφίσταντο αυτό που υφίσταντο. Μάνα πατέρα δεν είχα, Μα... ναι. Ναι, αλλά ελπίζω ότι είσαι φυσιολογικός, δεν είσαι και έτσι εσύ. Α, ναι. <Τιερ>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 Και είναι αυτά. Oh. Πάμε για σοβαρότητα τώρα. Τώρα μιλάμε, μιλάμε. χασά. Ε, τώρα είστε παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε θα κάνει ευχέ για τον Πρωθυπουργό τώρα. Βεβαίω να Είμαστε έτοιμοι για πάμε για ευχέ. Πάμε για ευχέ. Πάμε, πάμε δυνατά. Δώσε. δώσε. Λοιπόν, το εύχομαι να μακροημερεύσει, να συνεχίσει έτσι. Είναι ο καλύτερο. Είναι εγκόμενο. Τώρα είναι θα μα πει τίποτα καινούργιο ή αυτά που ξέρουμε. Okay, δε, δε, δε, αυτά είναι τα καλύτερα. Τι άλλο να πω. Αυτά τα ξέρουμε όμω. Δεν δε, δε, δε, μου κόβει άλλο το μυαλό. Με τόσα θέματα που βάζετε έχω στερέψει. Ε, τώρα. Ξέρε να περιμέναμε να δούμε. Οτι ήταν ο Μπράβο.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 που έχει τόσο πολύ κόσμο Ε, δεν έχεις και εσύ από πίσω να σου παίρνει τον κούγια Πάρε ένα ε, κούγια να σταλίσει όλα Ναι, ναι, ναι, εγώ δεν έχω Μακάρι να είχα Ε, καταράμενη φτώχεια, είδες, ο καθένα και η μιζέρια αυτό, του Αυτό, αυτό, αυτό, να κάνουμε μια μίμηση και να βρέχουν για ποιο, για ότι, ότι προκαλούν κακό στην υγεία μας Ε, σχετικά με τα λεωφορεία, παιδιά, και στα τον κόσμο, μου κάνει ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Εδώ στο γαλάτι έχουν αλλάξει όλα τα κουβούκλια τη τάση. Τι έχουν γίνει, γίνει. αντιμετωπίζω. Αλλάζουν τα κουβούκλια, πάνε καινούργια. Α το διάλειμμα, και. Ε, έτσι, ναι, έτσι, νιώθω ασφαλεί με τον κορονοϊό, δεν μπορώ να πω. Άμα υπάρχουν καινούργιε τάσει, παιδί μου, τι να το κάνει το λεωφορείο, α είναι και πίχτρα, και. Ε, και μάλιστα ε, αυτή είναι κλειστή και από, τις, από δύο μεριέ. Δηλαδή εγκλωβίζει το κορονοϊό ακόμα μεγαλύτερο. Όπα, δεν τα πε από την αρχή, όπω θε τα λε κι εσύ. Ναι, Ορίστε. Το θυμήθηκα. Λοιπόν, άκουγα το χατζηδάκι. Αυτό με τη διευθέτηση του χρόνου εργασία. Η αν διευθέτηση του ώρες. χρόνου εργασία, να σα πω ναι. τι σημαίνει. Να σας πω αν δουλέψω 10 ώρε, θα πάρω, θα πάρω τα, τα, το 2ωρο το, το επιπλέον. Θα πάρετε, μετά από, με, με συμφωνία με τον εργοδότη, θα πάρετε, αν δουλέψετε 10 ώρε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα δουλέψετε 6 ώρε. Όπω τα λένε έτσι. Ποια στιγμή μου θύμισε? Μου θύμισε το κουβέλι. Άλλο. Με... Α, ναι, θα απαγκιστρωθούμε από την εργασία. Μόνο αυτό δεν είπε. Η απαγκίσταση. Η διευθέτηση του χρόνου εργασία. Κινητικότητα. Μογγίλητη. Τι ναύτι είναι που. Πόπρευγα. Έχουνε πάει το που. Τι <συρίζει> λίκι σε άλλο level. Δεν, το, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όριο. <συρίζει>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 Γεια σου τσολιά μου. Γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά μου. Γεια Σήμερα με τα πρωτάκια μου στην τάξη, κάναμε το τσου. Τσου τι τσου, Champions League που λέμε. Πώ λέμε τσολιάς. Αχά. Αχα. Και τους έβαλα ορθογραφία, ο τσολιάς φοράει τσαρούχια. Να, δεύτερο τσου. Ναι. Ε, μπορείς να, να βάλεις δεύτερο... και τραγούδι, το μπορείς απόψε να δεις όλες τις τσούλε τη γης. Από τσου κι αυτό. Ή αν το πεις κριτικά από όλες τις τσούλες τσι γης. Okay. το, το, το τσι τα θα ότι είναι στην Κρήτη, το, το πιο λαλιάει. Okay. Πολύς τις τσούλες τσι Ναι, αν είμαστε στην Κρήτη, ναι. Επίσης, το τσού μπορεί να περιέχεται, να μην είναι αρχικό. Α, ναι. Όπως λέμε, πίτσα. Ε, ναι. Ε, και έλειπε... Πίτσα πάλι. Έλυπε. Πέτσας. Έλειπε εκείνο το κοριτσάκι, έγιος θα έλεγε πάλι μπάτσι. Α, και τον μπάτσι. Πώς δεν πήγε το μυαλό. Ο προκτός μου δεν έχει φιλικόνη. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. <ΣΣ> Έλαβε πατριώτη. Μπα. Είσαι ελληνόφων όχι Έλληνα, όπω είπε ο προλαλή σα από εσά. Ελληνόφωνο είσαι, δεν είσαι Έλληνα. Είμαι ελληνόφωνο, όντως Έχω, έχω μία αδυναμία αργά το. Έχω ένα δύσιο. Βλέπω, ακούω μάλλον και τον προηγούμενο, ακούω και άλλα τα άλλα τα γιουσουφάκια του Sky που παίζουν μια αντίστοιχη όραμα τον προηγούμενο. Εγώ θέλω να του πω ότι όλοι αυτοί είναι τα τα στηρίγματα ενό στίχου, το του του Έγραψε και ο Ναζίν Σιχνάτ ένα ποίημα το 1925, από το οποίο επίτρεψε μου να διαβάσω και το τέλο του. Του επιτρέπω. Να είσαι, υπάρχει. λέει, κομμουνιστή. Αυτό σημαίνει να προχωρά και εσύ, καθώ προβαίνει εμπρό, στη ιστορία. Αυτό σημαίνει να είσαι εχθρό του εμπειριαλισμού και να τσακίζει τα καθεστώτα που πια σαπίσανε και πάνε στα σκοτάδια. Και μέσα στο φω να ψάχνει μονοπάτια και να διψάνε σου τα μάτια για το φω. Πίζουμε εμεί τη νέα τη ζωή μα και αυτή είναι η δύναμή μα. Δεν τρέμουμε στον τοίχο σα εμπρό. Στον τοίχο σα πορθώνεται μπροστά μα τρομερό. Αυτό λοιπόν το αφιερώνω σε αυτήν την υπόθεση. Α, αυτέ τι μαλλιέ. Έγραφε, γι' αυτό έπαθε αυτά που έπαθε. Όσο πλάτη και να βάλουν, αυτό ο τείχο του καπιταλισμού, του εμπρελισμού θα πέσει. Είναι νομοτέλεια. Και μην τα βάζουν με του σιριδαίου και του παρουσιάζουν σαν δίθεν φοβερά, τρομερού και φοβερού. Γιατί ξέρουμε, σαν μια πάρα πολύ ωραία γεωγραφία που είδα πρόσφατα, από πάνω από το τραπέζι μπράντε φέρ, τίπρα και από κάτω χειραψίε. Γιατί στα βασικά τυπονούν. Και το αφιερώνω τέλο αυτό το ποίημα σε όλου του συντρόφου μου. Ki μριιακιματα Маκ tai Ваλ κια Πώ και να έχει ό,τι σκατά και να γίνεται στον κόσμο θέλω να κάνω μια παραγγελία για του ανθρώπου οι οποίοι είναι πάντα από τα κάτω πιο ζορισμένοι, του πρόσφυγες Τους με την θέλω κάποια στιγμή όταν μπορέσει τα χίλια μύρια κύματα από τον ξυλοριβή. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε περίφαννα εγγόνια περήφανο προσφύγων και προσφυγισών. Εντάξει και θα προτείνω ένα βιβλιαράκι δεν είναι καινούριο. Δεν κάνω promotion Ωτι γουστάρετε διαβάστε του δικτάτορε του φίρου Δεπάνη ή κατά κόσμου κόστο Βάρναλια. Πάντα εκεί Με τα Μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια Που και χάσανε τη βαρμπαριά Τη είχε πάρει σε κάποια δόση μια ηλίθεια και σου έλεγε ότι διάβασε στο λοιπόν για τη μάνα του Γρηγορόπουλου και ιστορίε. Αν μπορεί. Άμα το βρει αυτό και βάλει και ένα ρεμίξ με τις μαρτυρίε που έλεγε η Μάνδρου για τον Λιγνάδη, νομίζω θα ταιριάζουν γιατί τα ίδια έλεγε. Τι δουλειά είχε στα, στο Πολυτεχνείο που έλεγε ο Γουργορόπουλου. Ιδιαιτέρε λογικέ. Και... Δεν είχαν γονεί να τα μαζέψουν αυτά τα παιδιά, τα, τα ίδια εκεί Μάντρου. Ναι. και κανένα που βρίζει μετά για να του ταιριάζει ράδι το Ήθελα να σα πω το εξή. Πριν από πολύ καιρό, δηλαδή μερικού μήνε, είχε γραφτεί στο λοιπόν ότι η μητέρα του Γρηγορόπουλου έκανε ένα παιδί με τον δικηγόρο τη.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 Ή αν είναι πουθενά αλλού. Αλλά γι' αυτό είναι και μόνο κλείσανε κάποια σπίτια. Τα σπίτια Απο... να θυμίσω, ζώ. Ζω... Δεν είχε καμία Ζώ, να σου θυμίσω, τα σπίτια έκλεισαν. Ναι. Επειδή ο Μπάτσο σκότωσε τον Γρηγορόπουλο. Ναι. Το σπίτι του Γρηγορόπουλου δεν έκλεισε. Τα παιδιά αυτά.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 Να σου πω την Παρασκευή, βάλε μου ένα απόστασο από τη συνέντευξη του Καποτζίδη. Ευτυχισμένοι τελικά, νιώθω ότι θα γίνουμε όταν θα έχουμε σαν στοχοπροσήλωση τη δική μας την ευτυχία. Και όχι να κοιτάμε πώ θα εμποδίσουμε την ευτυχία του αλλουνού. Ο μπαμπάς μου, εγώ καταρχάς είμαι πολύ περήφανο για αυτόν και είναι και αυτός πολύ περήφανος για μένα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και κάναμε πολύ δύσκολη διαδρομή για να...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 στην αρχή λέει ότι στραβός βελώνα έψαχνε βάλει και συνδύασε που είπε ο Κούλης ότι με ενδιαφέρει πρώτα να βλέπουμε και μετά να κάνουμε και αυτή την εξυπνάδα τέλο πάντων στραβός βελώνα γυρεύε όλα όλα στραβός βελώνα γυρεύε όλα όλα Δεν είναι δηλαδή πολιτική βλέποντας και κάνοντας, είναι ακριβώς το αντίθετο βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε Μέσα σε ένα γύρο να βάτσι Τ πατ μέσα σεένα χυρόν να βατσιζέλο παασιτω Εκ και νας σκούφως του έλε γε ολάλα και νας σκούφως του έλε γε ολάλλα πα τηνα κουου εφροντα βπατσι ζέλω πατσιω Τνα κου που ε φρντα πατσιέλ Μετά από όλα τα ζώα, από τα πετούμενα, ο γάιδαρο μ' αρέσει θες, είναι πάρα πολύ. Από όλα τα πετούμενα, λαόλα. Από όλα τα πετούμενα, λαόλα. Είναι η ντροπή της νομικής επιστήμης Ο γαϊδαρό μ' αρέσει, Βατσικελοπατσίτσο. Ο γαϊδαρό μ' αρέσει, Βατσικελοπατσίτσο.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 Ας πούμε και μια αλήθεια Βατζικτζελο, βατζικτζο Ας πούμε και μια αλήθεια Βατζικτζελο, βατζικτζο Καταρχήν θέλω την Παρασκευή να βάλει τον παφίλι και τη βούλτευση. Ξέρει εσύ, τα κατάκα σκαλοπάτι. Τι είμαι, παιδί μου, γιατί να βάλω τον παφίλι και τη βούλτευση. Θα θυμάσαι τι είπε ο <σταύν> παφίλι στη βουλή. Πάρτον μωρή, τέτοια κλπ. Ναι, και πού κολλάει η βούλτευση με αυτό. Όταν λέει κάτι, η βούλτευση να βάλει αμέσω τον παφίλι. Ντροπή, εξιστικό. Όλα όσα κάναμε είναι όλα μαζί όσα έκαναν όλοι οι ξένοι μαζί. Πάρτα <σταύντα> μωριάρωστοι. <σταύντα> Στον <σταύντα> Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τη τηλεδιάσκεψη. Πάρτα μωριάρωστοι. Το μαλί είναι. Πάρτα μωριάρωστοι. Yeah. Με την πρώτη! Με την πρώτη! Είναι η πρώτη φορά που σε παίρνω τόσα χρόνια και σε πετυχαίνω με την πρώτη! Είναι πάνω από εξωλότω. Ήτανε σημάδι, έπρεπε να έχει πάρει νωρίτερα άρα. Για αυτό μάλλον. Μία χάρη βρε αποστολή, εάν σα κολλάει για την Παρασκευή για τι αφιερώσει, να συμπτύξουμε σε ένα τραγουδάκι όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Manic Street Preachers, το If you tolerate this, your children will be next. Mm. Αν σα κολλάει. Μου ξέρει και του Manic Street Preachers, Εε κάποια χρόνια If you <laughs> tolerate <laughs> this, <laughs> your children will be next. <laughs> Το παγό, εντάξει. Να σε καλά. Να συνεχίστε δυνατά. Να σε καλά, βαριά. Η δημοκρατία δεν εκδικείται ούτε εκβιάζεται. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει το νόμο χωρί διακρίσει. Ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης Δεν πρόκειται να υποχωρήσει ε, Είναι σαφώς, πολιτική ασκήνω. απόφαση και θέλει πολιτική απάντηση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 Την παρακαλώ να δείξει η ευαισθησία. Έλα, το λέει. Αποστόλης. Έλα, έλα, έλα φίλε, αποστόλης, το. επειδή σαν χθες πριν από 50 χρόνια ιδρύθηκαν οι κουίν, θα ήθελα να βάλεις ό,τι γουστάριζες για την Παρασκευή. Mm. Από Κουΐν. Τι να πρωτοδιαλέξεις τώρα, ναι, οκ. Okay. Έγινε φίλε, ευχαριστώ φιλάκια. Να βάλω την Bohemi και η Ραψοδία. Επειδή αυτό το έχει βάλει και παλαιότερα, βάλε το Seven Seas of Rai.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 χρόνια. Είμαι στα 37 και είμαι του μαθηματικό. Τα βλέπω κάθε μέρα, τα ζω κάθε χρόνο ρευστή. Αποστολή, δεν αντέχω άλλο. Τα παιδιά εσύ τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν, δεν μπορούν να βρουν ένα στόχο ρευστή. Αποστολή, δεν μπορούν να, να συντονιστούν. Τουλάχιστον εμεί όταν ήμασταν 18, 19, 20 ζήσαμε κάτι. Ζήσαμε μια εφηβεία όμορφη. Αυτά τα παιδιά δεν ζουν τίποτα αποστολή. Ένα κενό βλέπει στα μάτια του. Τίποτα άλλο. Τα λέω δηλαδή πίνω σηπομιά κλαίμε από χαρά. Χθε βγήκαν τα παιδιά και κλαίγαμε από χαρά ρε, σύ, και τι περισσότερε μέρε κλαίμε. Περιμένουμε απολύπη, τώρα τι κάνουμε. Περιμένουμε απεργό πείνα νεκρό. Τι γίναμε, ρε. Βλέπαμε την Τουρκία για τα κρουφιου ρούμ και κλέγαμε όλοι μαζί. Τι να φτάσει η Αποστολή, Να ξυπνήσει ο λαό, επιτέλου να βγει στου δρόμου. Αυτοί πρέπει να φύγουνε. Χθε πρέπει να φύγουνε. Τέλο φίλε μου μια παραγγελία για την παρασκευή μια κύπα για να ζει και Ένα υπέροχο ποίημά του που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος Από τα γράμματα συναγαπημένη Το μονάκριβι μου σή. Θέλω να το αφιερώσω στη γυναίκα μου Γιατί ε, είμαστε κοντά 30 χρόνια μαζί Και νομίζω ότι σας αξίζει μονάκριβι είμαστε... μου εσύ στον κόσμο Ακριβώς Μου ίδιο. λες το τελευταίο σου γράμμα Πάρα πολύ ωραία Λοιπόν, και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν θα το πω εγώ. Παρόλο που άκουσα το λέω πολύ ωραία, ναι. θα το βάλω από τον Λοίζον. Βεβαίω, εννοείται. Και κάτι άλλο εντελώ άσχετο. Αλλά πάνω Πάει πάνω να σπάσει το κεφάλι είχε. μου, σβήνει η καρδιά. Συγγνώμη. Ένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στου εργαζόμενου του Τζανίου, η μονάδα COVID που φιλοξενούν τον αμαία αδερφό μου αυτέ τι μέρε. Είναι ηρωικοί άνθρωποι που παλεύουν μέσα σε αυτή την κατάσταση να περισσάψουν 100 και πλέον ασθενεί. Ο αμαία αδερφό σου τι έχει κορονοϊό, δεν του έθαν τα προβλήματα.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 Αν σε κρεμάσουν, Μα σε χάσω, θα πεθάνω. Θα ζήσει καλή μου θα ζήσει. Για να μου, μα καπνός θα διαλυθεί στον ανέπ. αδερφοί με τα κοκκίνα μαγιά της καρδιάς μου οι πεθαμένοι δεν αβασχολούν κι ο τερόν από ένα χρόνο τους ανδρώπους του εικοστού του εικοστού αιώνα God